Μας πολλά. Να τουρικούς με καναφάσκελο. Happy birthday to you. Ένας Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος να θυμηθεί παιδιά Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε για όσα κάναμε για την Ελλάδα. <laughs> Καλούνε κουμένες Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε, Να μην πεθάεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε, ποτέ Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε Happy birthday to you Θεός Θεόσταλτε κύριε προσπουργέ Happy birthday to you Να ανάψουμε μια λαμπάδα στο μισοτάκι. Happy birthday, happy birthday Θα το κάψουμε απόψε εκεί Στέφανη, ναι θα το κάψουμε Happy birthday Κα... Καλοδεχούμενε οι ευχέ. Οι ευχέ είναι πάντα καλοδεχούμενε. Είναι τις Αγία Κυριακή σήμερα. Αυτό είναι το λιγότερο. Για αυτό... Γιατί έχει εχεί, εχεί. Όχι. Ε, για αυτό ευχόμαστε. Ευχόμαστε γιατί σαν σήμερα ψηφίσαμε Κυριάκο Μητσοτάκη ah, ναι, για bravo, Πρωθυπουργό. Όχι, τι Μπράβο. Τι ωραία που ψηφίσαμε. Ε, τότε, πριν τρία χρόνια, το Κυριακού. 19. Που δεν ξέρουμε την είναι ακόμα, αλλά το το, κυρία το είχε δει και το είχε πει, Πριν ήταν αυτά. Αυτή ακούσαμε την κυρία και μεταξύ. Μετά ξεχνάται και αυτό έτσι κι άλλο. <laughs> μετά έχει τα τρίτη, δεν τα έχει πριν. Όχι. Και να τα έχετε το που παρακολουθούσαμε. Ναι. Αλλά κυρίω μετά, γιατί ήρθε πολύ δουλειά γιατί ήταν το βάρο μια χώρα. Έχουν γίνει και έχουν γίνει τρία χρόνια τώρα. Είναι διπλή επέτειο, δηλαδή και γιορτή σήμερα. Πρώτα γιορτάζει τι ψαγέ κι γιορτάζε ο κυριακό Μησοτάξει. χρόνια πολλά, πολύ χρονώ και όλα τα υπόλοιπα. Okay. Ε, όλοι οι δημοσιογράφοι από το πρωί του λένε χρόνια πολλά. Σήμερα, που πάλι λένε κακό χρονάρχη. Όχι, όχι δημοσιογράφοι λένε χρόνια πολλά. Ναι, Είναι Τι σκέφτεται, χρέος. Τι σκέφτεται, τι σκέφτεται όλη η Ελλάδα πέρα από το μυτσοτάκι γά. Τα... Τι άλλο σκέφτεται. Άσε το λαό. Όλα ας τα πρωινάδικα λαό... σήμερα. Μπα, όλοι οι δημοσιογράφοι. Λαό, είπε ο κύριο Σπίτι ν, του λαού. Δεν έχει καταλάβει το πνεύμα μου. Όλοι, Α, δημοσιογράφοι, πνεύμα. Ό, όλοι οι δημοσιογράφοι. σήμερα αισθάνονται την ανάγκη να πούνε χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό. <Και> αυτό σου λέω του Ιώργου. Δεν είναι καμία ανάγκη, παιδί μου. Έχουν υποχρέωση να πούνε χρόνια πολλά. Έχουν υποχρέωση να πούνε χρόνια τόσε λίστε πέντε. Δεν είναι ανάγκη, okay. είναι υποχρέωση. Γι' αυτό είπα να ασχοληθούμε με του συναδέλφου. Άρα και εμεί εδώ να πούμε... Καλά αφού... και ο λαός τώρα αν δεν είναι αναχάριστος θα όφιλε να πει ένα χρόνια πολλά και ευχές καθημερινά στο... να... νερό να πίνει στο όνομά του ναι. για όλα αυτά τα καλά μας μειώνει τη βενζίνη με τα fuel πα... πιτό... pass όχι τα πιτόγυρα δεν έδωσε πιτόγυρο pass που λέει όχι ο ακόμα πας. αλλά νομίζω θα το δώσει πιτόγυρο pass εκεί θα βγαίνει για 20 χρόνια Αμα... ε, εκεί. Ε. άμα δώσεις το σουβλάκι διευκόλυνση πα. Λοιπόν, Με την αράδο σου, θα πα. Μπράβο, Πέμπτη. Ξεκινάω. Ζεστά, ζεστά. Το πρώτο για Πέμπτη. Ναι. Ε, και οφείλουμε όλοι στο Μιτσοτάκι, όπω λέτε, να το ανάψουμε λαμπάδα του φίλου μα Γιατί ο άνθρωπο έχει αρχίσει και ταράζεται. Γιατί? Κάνει κάποια πράγματα που δεν τα έκανε πριν. Σαρδάμ. Ναι, και χτε στην ε, Βουλή είχε αρκετά. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίο φαίνεται να έχει στήσει κανονικό παραδικαστικό. Πάντω έκανε παρεμβάσει. Σοριζόν, σοριζόν, σοριζόν. Και αυτοί που θα κάτσουν στο ιδόλιο. Αυτό που θα κάτσει στο ιδόλιο είναι το περιβόητο ηθικό σα πλεονέκτημα. Αυτό κάθεται στο ιδόλιο. Φαίνεται να μην το ακούτε. Αλλά τελικά η ίδια η ζωή θα επιβεβαιώσει τα λεγάμενά μου. Τα λεγάμενά μου. Λέμε για τον yeah. λεγάμενο, αλλά για τα λεγάμενα δεν έχουμε Κανείς πει. Κανεί δεν έχει πει για τα λεγάμενα. Όχι. Και το ιδόλιο και το σοριζόν. Το Σοριζόν το είναι, είναι σε ριζόρτ, ήθελα να πει. Σκέφτεται το μυαλό του είναι στι διακοπέ. δεύτερο πέμπτη. <laughs> το... Εσύ θα μα ξεκάνει oh, με αυτό το ρεκόρ. Αν αρχίζει. Τελειώνει η σεζόν, όσα έχω στοκ θα τα πω. Σοριζόν. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Τελειώνει <laughs> η σεζόν, θα τα πω <laughs> <laughs> <laughs> Σοριζόν. Μπράβο. Ό,τι έχει ξεμείνει σήμερα, ξεστοκάρουμε τα αστεία. Αυτά είναι τα σαρδάμ του, είπε κι άλλα, αλλά να θυμηθούμε και αυτό το χθεσινό που το παίξαμε χθε, αλλά έχει κάνει ειδικό του γκελ. Αυτό αποτελούσε πάγιο έτοιμά σα, κύριε Κουτσούμπα. Οι εργατοτεκνίτες, οι εργατοτεκνίτες απέκτησαν επιτέλους τα ίδια δικαιώματα με τους υπαλλήλου. έτσι δεν είναι. Και οι εργατοτεκνίτε και τα σοριζόν. και Λέβαια, όλα τα... Βέβαια, είπανε διάφορα στους ακροτές, ε, χθες, θα τα παίξουν, ναι, αύριο. αύριο, ναι, ότι στο, το λέει στον Κουτσούμπα ότι είναι εργατοτεκνίτες, α, ότι είναι κνίτες, α, ναι. ναι. Ε, τεκνίτες, έλεγα εγώ, ότι με, με το τεκνό με, έχει με. να κάνει, παίζουν με, και αυτά. βέβαια. Άλλοι λέγανε να βγάλουμε μπλουζάκι να αντικαταστήσουμε το κουνούμα, αλλά με το εργατοτεκνίτε. Ιδέε. Δεν Παίζουν πολλά. Δηλαδή, είπε, υ... Είναι ερέθισμα ο άνθρωπο. Είναι ερέθισμα. Σου βγάζει διάφορα. Διάφορα. Σου βγάζει διάφορα. Μην γίνει μια συναυλία άνω των 5.000, όλοι να πούνε το ίδιο σύνθημα. Του ερεθίζει. Ναι, ναι, αυτό ναι. Στο Lex που ήταν 25.000 είπαν όλοι το ίδιο σύνθημα. Και όταν με μια φωνή. Ναι, με μια φωνή. Και χωρίς να Μα ενώνει, θέλω να πω. Ο Μητσοτάκη μα ενώνει. Δεν είναι κάποιο που μα διαλύωσε. Καταρχά, άλλαξε το σύνθημα που όλου μα ενώνει. Ποιο ήταν. Το μπάτσου τον Μπάτσουγουργ για Τώρα μας ενώνει το καινούριο, το, το ναι, ναι. Παντού. Σε, σε όλες... Και στα δύσκολα, βλέπε φωτιές βλέπε πλημμύρε και στα χαρούμενα, βλέπε συναυλίε. Πάντα είναι το ίδιο σύνθημα. Ναι. Δεν είναι λίγο αυτό. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Και είναι μόνο η πρώτη φορά που Έχω να σου πω ότι γνώρισα τον αυθεντικό έτσι, τον πρώτο. Ποιο είναι ο πρώτος Τον πρώτο που είπε το σύνθημα στην τηλεόραση. Στα από την έβια πάνω στις σου. Ναι, από Πού ναι. τον γνώρισε. Άι εσύ τον πήρε. Πού Και βρεθήκατε και τι σου είπε. Όχι, δεν το συζητήσαμε το θέμα. Καλά, δεν συμβαίνει. Α, ναι. Κάνοντα το είπες εσύ, είσαι που το είπε πρώτο. Ετού βαλαπει πέρυσι στο στόμα. Α. Ετεροχρονισμένο. ναι, ναι, ναι. ναι. Α, ναι. <laughs> Συνεχίζει να έχει την ίδια άποψη. Λέει, συστήνεται έτσι, γεια σα, ήμω. ο Τάδε. Ο, τάδη, ο, τάδη, ο, <laughs> ο Τάδε, ο Μιτσοτάκη. Ο τα. Ναι, ναι. ναι, ναι. Χτες, λοιπόν η, βουλή, η συζήτηση στη Βουλή έβγαλε πολλέ ειδήσει. Ήταν μια εικόνα τη προεκλογική περίοδου που δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές, γιατί όπω θα θέλει που βρεθεί λέει δεν θα γίνουν τώρα εκλογέ, θα γίνουν το τέλο. Ναι. Όπω και να έχει προεκλογική περίοδο έχουμε. Αλλά το γκέλ και το, το viral το έκανε άλλο. Το σουβλάκι με πίτα. Το γνωστό πιτόγυρο έχει πάει 3 και 3,5 ευρώ Η βενζίνη 2,5 ευρώ το λίτρο Το σούπερ μάρκετ έχει εκτιναχθεί Καταλαβαίνουμε ότι εσείς δεν τρώτε σουβλάκια συνήθως Αλλά ούτε βενζίνη βάζετε Λοιπόν, εδώ ο Αυτό που είπε για τα σουβλάκια και τα πιτόγυρα Φτάσαν και στη Βουλή τα πιτόγυρα Επιτέλου, ήταν ε, ναι. και έγινε πράξη. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, και έκανε έτσι μια αίσθηση. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι. Ας δεν μπορούμε να το κάνουμε pop, στα τη φέτα το σουβλάκι. Να είναι προστατευόμενοι, μεν η ονομασία προέλευση κάτι δεν γίνεται. Μην τολμήσει λαό να μα πάρει το σουβλάκι, δεν, θα Καλά... γίνει πόλεμο. Και να φά σουβλάκι έξω είναι για κλουτσιέ. Κα... Εντάξει, κάτι που έχουν. Δεν θα τολμήσει άλλο να μα το πάρει. Είναι δικό μα, μα ανήκει. Και να θέλουν δεν μπορούν. Εμένα με εντυπωσίασε χθε ο κ. Μητσολτάκη που θέλει να το παίξει πυλεργατικό. Σε δύο-τρία σημεία που απευθυνόταν πάντα προ τον Κουτσούμπα. Yeah. Και γύριζε και του λέγε, κύριε Κουτσούμπα, πέρα από του εργατοτεχνίτε και τα άλλα που έλεγε. Yeah. Δηλαδή, εμέσω αναγνώριζε ποιο είναι φιλεργατικό πραγματικά. Yeah. Γυρίζοντα yeah. το κεφάλι και θέλοντα το νεύμα, το θετικό του Κουτσούμπα που δεν το έδωσε yeah. ποτέ. Αν ήταν κουτσούμπα, μπράβο, καλά θα κάνετε κύριε Μητσοτάκη. Κονούσε το, το, το, το κεφάλι, τον κοροείδευε. Yeah. Τι δεδότα του, του έλεγε ότι κάνω εγώ τη γέλαγε το, το σύμπαν, γιατί Όλοι γέλαγαν, όλη η βουλήγη άλμη προφορά του Κυριακου Μητσοτάκη. Που κάνει το και γέλω, τις το το όλους yeah, yeah, yeah. να. Έχει ξεκινήσει γελάνε. από το μηνών από τι Χούρτα. Ναι, από εκεί έκανε και εγώ. Ο ημητό μετά ο εξωγήινο κτλ. Ανέβηκε και ο Τσίπρα να μιλήσει. Τσίπρα, γιατί <laughs> <laughs> μιλάει σε έτσι. Πήγε συναντήτη και με ξένο πάλι, Γιατί. Yeah. Όχι, όχι. Πράγμα αλλά πράγμα όταν τι. στην ίδια φράση θα πει αγγλική λέξη, αρχίζει από πριν τι ελληνικέ να τι. Ναι, μπράβο. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα τη διαφάνεια και τη διαφθορά. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά το World Justice Project. Δείχνει ότι η χώρα μας έχει βρεθεί κατά τη διάρκεια των ημερών σας από την 36η στην 48 η θέση σε παγκόσμια κλίμακα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Δηλαδή, λες στη φράση υπάρχει μια αγγλική λέξη, 10 λέξεις παρακάτω. αρχίζει από πριν, προετοιμάζεις το ότι θα πω αγγλικά. Τι θα γλώσσα, πω... ετοιμάζεις. Είναι να πατάει control alt. Κάτι γίνεται. Αλλά, αλλάζει. Κοντρόλαβε. Το, το, το, το, το, το έχει κάνει πέντε λέξει μετά. Το έχει κάνει και άλλε λέξει. Την άλλες ώρα που το λέει, το πατάει. Και του αλλάζει το translate λίγο πριν. Εντάξει. Να του πει κάποιο, αν τον αγαπάνε με στο ΣΥΡΙΖΑ, θα μιλάς Δεν αγγλικά. Δεν τον αγαπάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν κρίνω από αυτά που βλέπω, όχι. Okay. Στι εκλογέ διαλέξαν τον Τζίπρα. Okay. Σε λοιπόν, σχέση <laughs> με κανέναν άλλο υποψήφιο. Να του πει κάποιο, θα μιλά αγγλικά, θα λες αγγλικές λέξει με ελληνικό τρόπο. Α. Δεν χρειάζεται να σπάς το να κάνεις το ρο ορο, να Τι βλάχικα πα Καλύτερα Βα έτσι, όχι εδώ με τα ξανή προφορά Βέβαια τα ξανή Σαν να έχει τα κομμένο και το πουρο Και αυτή είναι το καπνό Ναι όλο αυτό ταιριάζει Φερνάνει τις μονιές από το έδρανο μπροστά Και ανοίγω και να ακούς Της να του σαλούνα τρεις ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ Λοιπόν. Και ο Ανταπλάνα από εκεί να κατάνει, να τον χαϊδέψει. Όλα αυτοί Ο Τσίπρας, ναι. όλο αυτό είναι ηρμός, με τον Τσίπρα. Ναι. Okay. <laughs> Λογικό. Ερέθισμα κι αυτός Ερέθισμα. Το, oh, δεν ο Τσίπρας, είναι Όχι, το okay, έχουμε του καλύτερου. Θα τους γιορτάσουμε σε λίγο εκεί του δύο. Ο Κυριάκο που γιορτάζει σήμερα, έδωσε στο ραδιόφωνο του Sky πριν τρει ώρε, πήγε 10 η ώρα. Ναι. Ήταν εκεί στο ραδιόφωνο. και έκατσε εκατονταπρισώρες όχι Α, <laughs> γιατί λες πήγε δεν καίγεται λίγες ώρες πριν, Α, τρεις, υπα, τέλησε, πριν τρεις ώρες πριν τρεις ώρες και τελευταίος είναι καρισιόρες τις δέκανε άντοχος το ξέφυγε καλά εκανε για να δε... κυβερνήσει μια χώρα αν λέω εάν Σε περίπτωση που ένιωθε εκεί το περιβάλλον μπορεί να καθόταν και λίγο παραπάνω. Εγώ το περιβάλλον εκεί. Ξέρω ότι είπε κάτι για τον ειδικό φόρο στη βενζίνη, mm, που είναι ένα αίτημα να μειωθεί ναι, ναι, ναι. και έχουμε ακούσει και τα, τα, τα πορτοφόλια να μαζέψετε λεφτά. Για το συγκεκριμένο φόρο έχουμε ακούσει το σκυλακάκι να λέει ότι δεν χρειάζεται γιατί οι φτωχοί δεν έχουν αυτοκίνητο. Mm. Σωστό. Λοιπόν, εδώ έβαλε μια άλλη διάσταση. Θα ακούσουμε τι ακριβώ είπε πριν λίγη ώρα στο ραδιόφωνο του Σκάι. Για κάτι ακόμα για τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Ε, δεν θα δώσω, θα το πω πολύ έτσι, απλά και μπορεί να ακούστε και λίγο κινικό γιατί να ωφεληθεί ο επισκέπτης ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα Και είναι πάρα πολλοί επίσκεπτος οι οποίοι έρχονται και μπορεί να νοικιάζουν αυτοκίνητα το, το καλοκαίρι και να, και να κινούνται. Προφανώς για αυτού το κόστος, αυτό είναι ένα σχετικά περιορισμένο κόστος. Μια οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου ή του ΦΠΑ θα σήμαινε απώλεια εσόδων και από κάποιου οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν κάποια δυσκολία να, να καταβάλουν. Αυτή είναι μια παρέμβαση στοχευμένη. Δηλαδή δεν το κάνει για τους τουρίστες. Νομίζω ότι το έχει ξαναπεί αυτό κάποιο υπουργό. Κάπω έχει ξαναϊπωθεί. Ή το έλεγε ο Άδων. Γιατί μην ευνοήσουμε αυτού που είναι Πόρσε. Ναι, αυτό, αυτό είναι άλλο. Ε, η ε, πόρσε αντίστοιχα. η Καγέν. Η, τα αυτοκίνητα των φτωχών. Εδώ λέγε τους τουρίστε. Το έχουν ξαναπεί. Οι τουρίστε θα έρθουν δύο μήνε και θα φύγουν. Εμεί που είμαστε εδώ. Γιατί δεν το κάνει να μα διευκολύνει. Από Σεπτέμβρη. Μα δεν θα το κάνει ποτέ. Α. Και πάνε και βρίσκουν ό,τι παλαβό του έρθει στο κεφάλι. Δηλαδή δεν γίνεται όλο αυτό για τον τουρισμό. Να έρθει τουρίστα και να αφήσει τα λεφτά. Εμεί την ντόπιοι. Καλά επίσης να πούμε, ένα συναλλαλλαλλαλιαστικό προϊόν. Όχι, θα σταρπάξουμε φέτο και μην ξανάρθετε του χρόνου. Ότι όποιο έρθει θα έρθει του χρόνου επειδή ήταν ακριβή βενζίνη. Όχι, δεν θα έρθει του χρόνου. Αυτό λέω. Ε. Να πιο όφη. Επειδή θα είναι φθηνή βενζίνη. Ναι, πάμε στην Ελλάδα. Θα έρθει ο τουρίστα. Θα πληρώσει φθηνή η βενζίνη μαζί με όλου εμά. Mm. Θα μπορούσε να τις, πόρσε, να τις βγάλουμε με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω. Ε, εμείς πώς θέλουμε... πάμε στα Σκόπια, ας πούμε, για να βάλουμε βενζίνη και να και αγοράσουμε πούρα, οδοντίατρο, να αγοράσουμε πουρα, οδοντίατρο και καζίνο. Έτσι, ε, επον... έτσι διέχεται και ο άλλος. Ναι, δεν θα έρθει δηλαδή τώρα, γιατί δεν θα είναι αυτήν η βενζίνη. μπορεί και να θα θα πληρώσει 3 ευρώ στα νησιά. Και θα... να, το, να το ρίξει λίγο στα πούρα για να έρθουμε. Ωραίε λογικέ έχουν όλοι αυτοί. Εμεί εδώ γιορτάζουμε όλοι τι Στον κόσμο του Μάλμπορ είναι όλοι αυτοί. Χαμπάρι, αλλού αυτυχισμένοι. Το Τέξα του Τσίπρα είναι στο μυαλό αυτών των νέων. Μια χαρά περνάει. Το Τέξα λίγο μπίχλα για μυτσοτάκι, το όχι λίγο στο μυαλό του ε, Εντάξει, ναι. Κύριε. Χάνουμε και τον Τζόνσον από τη Βρετανία, θα παραιτηθεί ο πρωθυπουργό μα. Α χάσουμε, δεν ξέρω. Αυτή η αναστάτωση. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Χάνουμε του... τον ένα καραγκιό πίσω από τον άλλο. <laughs> Πραγματικά αυτό είναι μεγάλη απώλεια. Έφυγε ο Τραμπ, τώρα αυτό. Δεν ξέρω. Γενικότα εξελίξη και γενικότα Εμεί εδώ γιορτάζουμε από την αρχή της εβδομάδας τα τρία χρόνια της, Τζον νέας, Τζον. Νοκ... της νέας δημοκρατίας στην κυβέρνηση Ιούλιος 2019 Ιούλιος 2022 τρία χρόνια κυβέρνηση των Αρίστων ε... χρόνια μας πολλά Χριστέ μου Χρόνια επιτυχίες. Λοιπόν κάθε μέρα Με αυτό το φιλεράκι μας εισάγει στο εορταστικό κλίμα Που πάντα uh -huh, το έχουμε uh -huh. Και ακούμε κάποια μαζεματάκια που έχουμε κάνει Εδώ σήμερα επειδή είναι και ακριβώς just που λέμε η μέρα του εορτασμού Έχουμε βάλει συναδέλφους Δημοσιογράφους <Π. Οι οποίοι ελέγχουν σκληρά ah. Ως τέταρτη εξουσία Μαστιγώνουνε, βαράνε yeah, κάτω το Τον προθυπουργό και, yeah. και τους υπουργούς Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Γεια σα, Χιλαθιά. Μειώσατε τον έμφυα έω και 34%. Και μάλιστα οι δανειστέ δεν το θέλανε, αλλά αυτό έγινε. Α τα στην κρίσιμη σύνοδο του Νάτο. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργό το ότι βγήκε έτσι έχει ένα συμβολισμό και αυτό. Άλλο ήταν να βγαίνει με ένα κοστούμι με τη γραβάτα του σε ένα γραφείο και να έκανε το μήνυμά του, και άλλο το ότι βγαίνει έτσι. Δείχνει πιο ανθρώπινο, είναι ταλαιπωρημένο και ο ίδιο από την ασθενειά του. Ναι, προφανέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πραγματικά είμαστε περήφανοι και πρέπει να είμαστε περήφανοινοι. Έλληνες, ε, για τον ε, Πρωθυπουργό, Split. <ΣΣΣ> Και ο Μιτσοτάκη είναι ωραίο άντρα. Split, πολύ, πολύ ψηλό. Όχι, κανονικό, ωραίο. <ΣΣ> <ΣΣ> Όμω τα βλέμματα στράφηκαν στη Μαρέβα Μιτσοτάκη, που σ' ένδειξη τιμή προ τον Κινέζο πρόεδρο, επέλεξε να φορέσει ένα πράσινο χειροπεί το πανοφόρη του 20. Σαντάι. Οι ευχέ με τον Πρωθυπουργό θα είναι τηλεφωνικέ ή με Skype. Τον Πρωθυπουργό, έχω Skype εγώ 6 φορέ την ημέρα. Σα έχει μπουρλάνει τα σκέπιση, έτσι. Εγώ θα σα αφήσει όρθιο, να ξέρει κάτι. Ότι και Χριστούγεννα θα σε βάλει να δουλεύεις <σκου> Και Πρωτοχρονιά Μαζί με είναι ο Βασίλης Κικίλιας Καλώς το να Το όμορφο και τι όμορφο! Χαίρετε, χαίρετε. <σομίου> <σομίου> Το κολλιέσαι κυρία Γεραμαίο είναι εξαιρετικό. Το πραγματικά κολιέ... είναι έργο τέχνη. Το, το βλέπω το τόση ώρα, πραγματικά είναι η άνοιξη. Ε, <σομίου> εδώ λοιπόν είναι ο κύριο Πέτσα τη προηγούμενη εβδομάδα. <σομίου> το άφηλε το κούρεμα. Και εδώ είναι ο κύριο Πέτσα κουρεμένο από τη σύζυγό του. Δύο χαρέ, όχι μία. Μπράβο, πραγματικά. Καλημέρα κύριε Θοδωρικάκο. Τι κάνετε. Σκληρό ο Θοδωρικάκο. Λάκων στην καταγωγή, αλλά πολύ σκληρό. Τώρα μια χαρά έχουν μια κυβέρνηση με που πορεύεται Με χαρά αποφασίζει σωστά ορα, να ορα, ορα, πολιτεύετε, Αποφασίζει σωστά η κυβέρνηση Με χαρά πάει, τι Ο λαός τη στηρίζει από ό,τι βλέπω εγώ Να ρωτήσω κάτι, έτυχε βραδιά Ο Κυριάκος Μητσοτάκη ζορίστηκε πολύ ως Και είπε όπα, εδώ τώρα Κυριάκο πρέπει να μείνεις ξυπνητός Τριμιά σέλια, σέλια Χρόνια μας πολλά Χριστέ μου Τρία χρόνια επιτυχίες Έτσι λοιπόν, εδώ είναι οι δόνοι συνάδελφοι που επιτελούν το λειτουργήμα του δημοσιογράφου, ελέγχουν την εξουσία. Μπράβο στου συναδέλφου. Του φέρνουν όλου σε δύσκολη θέση. Τι τα κουρέματα, τι τα κολλιέ, τι πόσο όμορφο είσαι, δηλαδή. Όταν ξεκινάει μια συνέντευξη έτσι, μετά φεύγει ράκο ο πολιτικό. Πρέπει να το σκεφτεί ο συνάδελφο για να μην τον κουράσει πολύ. Έχει να επιτελέσει και ένα έργο στο Υπουργείο. Δεν μπορεί να φύγει ράκο από τη συνέντευξη. Δεν είναι σωστό τώρα. Εντάξει, δεν υπάρχει κυβέρνηση, πάλι, που δε, που είναι η πρώτη κυβέρνηση που στριμώχνεται τόσο πολύ. Από δημοσιογράφου των καναλιών. Δεν έχει ξαναυπάρξει. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ. Και σπηλώνεται τόσο πολύ το έργο τη. Ναι, ναι, ναι. Δεν αναγνωρίζουν τίποτα θετικό. Ποτέ κανεί. Τίποτα Και άμα δουν πρωθυπουργό-υπουργό. Τον μια... μαστιγώνουν κάτω, σαν το χταπόδι Τίποτε. το έξυπνο. Ναι. Τον πατάνε κάτω. Τι έγινε χθε στη Βουλή. Θα ακούσουμε τώρα με τη βοήθεια ενό τραγουδιού. Το οποίο το ε, ε, ανακάλυψαν. Ε, είναι ενό δημιουργού, θα το πούμε στην πορεία. Αλλά το ανακάλυψαν συνεργάτε μα και σύντροφοι στην Ηλίου Πολ Τραγούδι, ε... δεν έχετε βγάλει Λιουπολίτικο. Έχουμε κάτω... πάρα πολλά. Έχετε? Δεν έχουν οριμάσει συνθήκε, θα τα ακούσουν Α, οι θα υπόλοιποι. Θα περιμένουμε όμω. Γιατί είναι για Ιλιοπολίτε. Από Ιλιοπολίτε για Ιλιοπολίτε. Μπράβο, γιατί yeah. δεν είμαστε όλοι οι, οι... οι δίμοι ίδιοι. Ah. Κάποιοι ξεχωρίζουμε. Uh -huh. Βεβαίω ξεχωρίζουν, δεν κατάλαβα. <laughs> λοιπόν, εδώ τώρα θα τα φιλιά ακούσουμε. Γεια μα την όμορφη Ιλιοπολίτη. Πάμε επόμενη γραμούλα. Όχι, δεν πάμε τραγούδι για το τι έγινε χτε στην Βουλή. Κρσρα Κ δετο παρ δέχεσε φένεσε φένεσε και σοτάκ Π πις λύψε παευτμές στα έμα και σοτάκι Πιος ζλ Του θε γή καιρσ Κύριε Μητσοτάκη Σκασίλα μου μικρή και δεκαπονιλή Στο δίκο δεν χωράει, στο δίκο σου το λυπάει Κύριε Μητσοτάκη Ο Όποιος το λέει είναι Καθρεφτάκι Λοιπόν, είναι από τη Θεσσαλονίκη το άσμα αυτό που ο δημιουργός έχει πάρει παιδικές φράσεις που λέγαμε ζαβολιάρι, ψωμί και τιμωρία στην κυρία καθαριφτάει και φτάκι, διάφορα, φτάκι, διάφορα, τα, φτάκι, τα άλλα που ακούσαμε είναι ο Μπάμπης ο Πατμανίδη. Μπράβο, από τη Θεσσαλονίκη το τραγούδι λέγεται Σκασίλα μου αυτός είναι ο, ο, ο, ο τίτλος ο ναι, okay, Σκασίλα μου μεγάλη mm. και έχει και συνέχεια όμως Σέξι. Ο κόλος σου να φέξει Κολάρα Πες καλή νύχτα Καλή σας νύχτα κύριε Μητσοτάκη Να κλάδεις όλη νύχτα Χέσταλα Βικτόρια Σέμπρε Αγωριά οι πότες Χρήσιμη οι Κορίτσια μαύρες κότες Με τα χρυσά αυγά Κορίτσια καθίστε Από κάτω προς τα πάνω Σου σπουγαρί Τελείωσαν Σκασίλα μου μεγάλη και δέκα παπαγάλοι Και μτσοτάκι Σκασίλα μου μικρή και κατονική Κύριε Τσίπρα Στο δίκο μου καλύπι πες, στο δίκο σου το ρώτη πες Και Κύριε Μητσοτάκη Κύριε Τσίπρα Χεργιά και λιβάνια. Στο που κάνει πρός, <Συρίζει> στο <λιτό> σου μοτοδρος, <Συρίζει> σελίδες και και Τον νέα Τραγούδη και εδώ το, το έγραψε ο Πατμανίδη. Εμεί βάλαμε τα ηχητικά όλα τα υπόλοιπα για να το φέρουμε πιο κοντά γιατί ταιριάζει, τέτοιο επιπαίδουν οι αντιπαραθέσει που γίνονται στη Βουλή. Μόνο αυτά δεν έχουν πει Και μάλλον μπορεί να τα πούνε ενώ και εκλογών. Θα, θα τα πούνε στο κρό, στο μοκρό, το κολυμπάω, δεν κολυμπάγο και του κασύλα μου και του παπαγάρου και όλα τα υπόλοιπα. Θα πάμε να ακούσουμε διαφμίσει. Είναι οι πρώτε. Πατάει ο Χριστομερίδη στο κουμπί και φεύγουμε. Καλά. Εδώ η Ελληνοφρένια τη Πέμπτη. Ναι, βεβαίω. Και... Δεν είναι τυχαία Αυτά. Πέμπτη. Τι είναι πέμπτη, μια Πέμπτη γιορτίς, ορτασμού, γιορτή. Μνήμη και διδάγματο για το λαό και συγχαρητηρίων προ το λαό να δώσουμε εμεί εδώ που έχουμε δημόσιο βήμα για την επιλογή του, για τι επιλογέ του. Και πάντα τέτοιε επιλογέ που έρχονται και εκλογέ τη χρονιά που έρχεται, ε, να το έχει στο μυαλό του. Ναι. Να τα βλέπει, να τα ακούει, να τα θυμάται και να πει: α, α, α, Καλά με πήγε αυτή η επιλογή. Αυτό. Πήγε Πάμε πάλι. πάλι. Ξανά. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Το δοκιμάζω. Η ομάδα κερδίζει. Ναι, αυτό αν Όχι, φιλάθλοι, η Όχι. Ομάδα... Δεν έχει σημασία η Ναι, δα, δεν λέω τώρα. Οι φίλαθλοι δεν είναι για να κερδίζουν. <σχερδίζουν. <σχερδίζουν, <σχερδίζουν> ναι. Ναι. Το να, να χορτάζουν θέαμα. Ναι, ναι, να χορτάζουν, να να φωνάξουν και να πάνε Συνάμα είναι και η τελευταία πέμπτη σεζόν για σε ένα πιο προσωπικό τόνο. Γιατί αύριο γυρίζουμε, νέα σεζόν. Α, ναι. ναι. Α, με την νέα σεζόν θα με τη νέα σεζόν θα είμαστε εδώ. Δεν το λύσαμε αυτό. Ε, ακόμα. Το, λύσαμε, το λύσαμε. Κοίταξε να δει. Αν πούμε, δεν γίνουν δε εκλογέ. Δε Γιατί αν γίνουν, γίνουν. εκλογέ μπορεί να τα Αν δεν είμαστε... δε γίνουν εκλογέ, είμαστε πίσω 5 του Σεπτέμβρη. Αν γίνουν εκλογέ, θα δούμε. Την κάτσαμε. Γίνουμε, ε, το φυλάκι, ο Λοσπούλο. Ναι, ναι. Ελπίζουμε να μην τι κάνει. Μην βγει 15 Αύγουστο. Επειδή και ο μεγάλο τουρίστα και από του δημοσιογράφου είναι ο Ιδρύ. Νομίζω θα το σκεφτεί. Και τον αγίζει αυτό. το Μόνο αυτό τον το αγγίζει. καλοκαίρι δεν το χαλάμε. Είναι ιερό, παιδιά, το mm. καλοκαίρι διακοπέ. Για αυτό του ατύχουν τι γιατί του χαλάμε διακοπέ. Όχι άλλο τώρα, σιγά mm. Το άλλο business είναι. Ναι. Θα μπουν και οι από εδώ, όχι, 52 ναι, ναι, από ναι, εκεί. Ναι. Α, Α. Οι είναι ό,τι χειρότερο, γιατί σου όλο το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα τώρα δεν είναι. Άς δεν να να, να πα εκεί. Και να να το κάψει. Ε, ε, όχι τώρα. Ναι, Δεν νοιάζει, γιατί έγινε και να ναι. Στους Α, σοβαρά, ε. Πού είναι η <laughs> <laughs> ναι, <laughs> ναι, <laughs> δεν, έχω πάει. δεν έχω πάει. Τι έχει τι Είχα κάνει σερφ εκεί κάποτε ναι, ναι, ναι, και τα λοιπά. Ναι, ναι, Έτσι, πέσω. η συνειδητή είναι τέτοια. Μην νομίζει κάτι. Αφού είπαμε τώρα η είπαμε και τέτοια. Χτε στη Βουλή, μάλλον όχι, δεν το πάμε στη Βουλή. Α, πού θα πάμε, Είναι πολύ καλό στη γεωγραφία ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Επειδή. Ε, ναι, είναι ευτυχή μπλέτσα γι' αυτό. Μπράβο, Επειδή ναι. λοιπόν είναι. Πού είσαι, ναι, είσαι, γι αυτό. Όλο αυτό ισχύει, Είναι πάρα πολύ καλό στη γεωγραφία. Στην, θα πράξη, το, στην πράξη, Θα όμως. το ακούσουμε τώρα, Σιόν! Σιόν! Μάθημα ξέρει. Ναι. Νέκρα και κασίδα. Μάθημα λέει, Ξέρει. Εγώ ξέρω, ξέρω. Ξέρει, ξέρει. Το πράσινο ακροτήριο είναι πάνω από την Αυστραλία. Η Μπουρκίνα Φάσο είναι πάνω από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Η Σιέρα Λεόνε είναι πάνω από την Ιταλία. Ε, η Παππού Ανέα Γουινέα είναι πάνω από την Ελλάδα, μαζί με το Τσάτ. Μπράβο, παιδί. Αν συνεχίσει έτσι θα αριστέψεις. Εντάξει, δεν χρειάζεται να ξέρεις ακριβώς τι γίνεται. Ξέρετε από της Ελλάδας, τα άλλα ε, τώρα, τη, τώρα την Παππού Ανέα Γουινέα. Κάθεποτε Ποτέ. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχει και τσάρτερ να πούμε κατευθείαν με, με δέκα έτσι τώρα. Αυτά. Όλα τα μπλεξε εκεί λίγο. Ε. Αυτό είναι ένα μοντάζ δικό μα, γιατί άρχισε να λέγει την ελευθερία του τύπου και άρχισε να λέξει κάποιες χώρε. Τώρα είναι... να μιλήσει για την ελευθερία του τύπου. Ναι, ναι, δηλαδή δηλαδή είναι μια λαμή. μεγάλη συζήτηση που γίνεται λάθο κατά τη γνώμη μου, και είναι oh. λάθο για το ίδιο το θέμα αυτό κάθε αυτό. Όλοι το έχουν πάει στην ελευθερία του τύπου, ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Mm. Υπάρχει, υπάρχει ελευθερία. Ναι, αυτό, δεν λένε όμω αυτό. Ε, Λένε ε, για την ελευθερία του τίποτα και καλά, όταν λες υπάρχει θέμα, θεωρείται ότι δεν μπορεί κάποιο να πει κάτι. Το λέμε αυτό που θέλουμε όλοι να πούμε σε αυτόν τον τόπο, αλλά τα κανάλια είναι κατευθυνόμενα, διαπραγμάτευθυνε. Θα έπρεπε με άλλο τρόπο να υποθεί όλο αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Και έτσι όπω λέγεται, γιατί βγαίνουν όλοι οι και λέει ελεύθερο καθένα και βγήκε ο Μητσοτάκης στο την αυγή και την των Και λέει, τι γράφουν, με όλη μέρα. Λες, και αυτό είναι το θέμα και βγαίνει χθε και, και για το μακελιό. Δηλαδή όλα αυτά είναι αποδείξει Τα χρησιμοποιούν αυτοί επειδή το θέμα είναι ελευθερία του τύπου Αν το θέμα ήταν και πάντα πάει στις εφημερίδες Αν το θέμα ήταν η κατευθυνόμενη ενημέρωση Ο μη πλουραλισμός Ο, ανέ, ο ανέντιμος τρόπος Που ενημερώνεται ο κόσμος Δεν έχουν να απαντήσουν σε αυτό Σε αυτό δεν έχουν Γιατί Στην ελευθερία του τύπου έχουν να απαντήσουν τέθηκε από την αρχή Του δίνει πατήματα και το πάνε αλλού πετάνε την μπάλα αλλού Και κάνει εδώ για την Μπουργκίνα Φάσο και για την Νέα Γουινέα και την Παππού Αγουινέα. Μπαύ, Και εμεί Ενώ... την Μπουργκίνα Φάσο. Ναι. Είμαστε καλοί πιο ελεύθεροι από την Ουαγκαντούκου. Αυτέ είναι πάνω από εμά. <laughs> πάνω από εμά και ο Ουαγκαντούκου. Σύμφωνα με αυτού του ρεπόρτερ που Πόσα δά... κανάλια έχει, έχει τοπικό Ουαγκαντούκου Τσανέλ. Ναι, γιατί να μην έχει, Α. δεν κατάλαβαν. Και βγαίνει χθε στη Βουλή λοιπόν, ο κύριο Βαρουφάκη και μιλάει γιατί πρότεινε ξανά τη ρήξη. Να ξανακάνουμε ρήξη. Πάλι αφού κάναμε τότε. Δεν την κάναμε. Α, δεν την κάναμε. Μα ήταν ο Τσίπρα, φταγίω όλα αυτά. Oh. Πηγαίναμε για τη ρήξη και θα ήταν όλα ωραία. Mm -hmm. Και δεν έγινε η ρήξη. Και μείναμε με την όρεξη ότι θα γίνει ρήξη. Yeah. Δεν υπάρχει χειρότερο. Να περιμένει να φά κάτι και να με το φά. Mm -hmm. Μα είχε κάνει ρήξη ο Βαρουφάκη μόνο στην κορυφή. Ναι, ναι. Έκανε, ναι, έκανε ναι. φορά για κόκκινη κορδέλα. Πού ήταν μια πλάτη. Μια μοτοσυκλέτα πέρα δώσα. Η μοτοσυκλέτα. Χωρί κράνο. Πιο μαλί. Αφού κούροπα. Δεν έχει σημασία. Α, Ά, με κράνο ήταν. <laughs> δεν ξέρω, ωστόσο <laughs> δεν έχει μαλλί να μην χαλάσει. Με κράνο λοιπόν, αντί δεν έχει ανάγκη το μαλλί, δημοσιογράφοι τα λάζουμε μέσα. Ναι, ναι, βεβαίω. Βεβαίω, ναι, ναι διότι. Ο προσεκτικό, ωστόσο, στον Πόκ. Να μπω και για τα καλό. Σέβεται, σέβεται, σέβεται ο κ. Βαρουφάκη την οδηγική συμπεριφορά, έχει άριστη και τον Ελλήνων ναι, ναι, και όλα αυτά. Τα... Χτε λοιπόν ο Βαρουφάκη, χωρί κράνο στη Βουλή, μίλησε για το λαό, για τη δημοκρατία και έδωσε κάτι έτσι παράξενου ορισμού. Κύριε Μησεδάκη, είπατε και νομίζω ότι αυτό αποκάλυψε τη, γνω... τη... τη γνώμη σα για τη δημοκρατία. Είπατε ότι ο κόσμο δεν ήξερε τι ψήφισε. Κόσμος... Μου το είχε πει και ο Υπουργό Οικονομικών τη Ιταλία. Πιστεύει, Γιάννη, ότι μπορεί ο κόσμο να κρίνει τόσο πολύ περίπλοκα θέματα, Ναι, γιατί είμαι δημοκράτη. Ο δημοκράτη πιστεύει ότι ο κόσμο ξέρει καλύτερα από ό,τι ξέρουν οι ειδικοί. Αν δεν το πιστεύαμε αυτό, θα έπρεπε να είμαστε πλατωνιστέ εναντίον τη δημοκρατία. Η δημοκρατία τι είναι, αυτό που λέγεται δημοκρατία, Είναι μια ολιγαρχία με περιοδιακ... περι... περιοδικέ Εκλογέ οι οποίες απλά νομιμοποιούν αυτά που κάνουν οι, οι ειδικοί, η ολιγαρχία, εκ μέρου του κόσμου. Αυτό πιστεύετε. Εμείς πιστεύουμε ότι ο κόσμος ξέρει καλύτερα. Και από εμά και από εσά και από άλλους. Κάνει crowdsourcing ιδεών. Αυτό σημαίνει δημοψήφισμα. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Εσεί θεωρείτε ηλίθιο το λαό που το 62% του ψήφισε όχι εναντίον σα κόντρα σε όλα αυτά που λέγατε τότε. Εμεί θεωρούμε ότι ήταν σοφός ο λαό τότε, όπω είναι σοφό κάθε φορά που ψηφίζει, ακόμα και όταν ψηφίζει εναντίον μα. Αυτό σημαίνει να είσαι δημοκράτη. Χωράει πολύ συζήτηση σε όλα αυτά ναι. που λέει τώρα εδώ ο Βουρουφάκη. Διότι λέει εδώ ότι ο λαό είναι πάντα σοφός. Mm. Αυτό είναι λαϊκισμός 1.100. Δεν έχει πάντα σωστέ επιλογέ. Αυτό ο λαό και κάθε λαό. Δηλαδή όταν ψήφισε το 2009. Θα πάω εγώ εκεί. Τον Γιώργο Παπανδρέου που έλεγε λεφτά υπάρχουν. Με δέκα μονάδε. Και βλέπαμε ότι είχε παραδώσει ο Καραμαλή ένα χάο στην οικονομία. Το νιώθαμε όλοι κτλ. Και, και βλέπαμε και, βλέπαμε και, προηγούμε προηγούμε και τη Λίμαντα Μπερνανθάμπη μόνο. Μπράβο. Είχε Λίμαν Λίμαν Λίμαν Λίμαν ξεκινήσει τα Αμερικά. Δύο χρόνια ναι, πριν. Ναι, ναι, ναι. Και ένα χρόνο. μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον. Ενώ κάποιοι λέγαν ότι δεν θα είναι ιδηλιακά τα πράγματα. Και τσιμπάει από τα λεφτά υπάρχουν ο λαό. Και ψηφίζει. Είναι σοφό. Τι σοφία δείχνει εκεί ο λαό. Και πρέπει όποια του επιλογή να είναι. Σοφή, καλό είναι και οι πολιτικοί και όλοι να κρίνουν και τι ηλίθιε επιλογέ του λαού. Ή βοήθησε και εκεί αυτό που στην ελευθερία του τύπου που έχουμε η κατευθυνόμενη δημοσιογραφία από τα μέσα μαζική ενημέρωση, κυρίω από τα κανάλια δηλαδή, και τον όθησε εκεί ότι ναι, ο Γιώργος είναι το καλό. Ναι, δεν ξέρω, νομίζω, δεν ξέρω αν επηρεάστηκε από αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλε οι απόψει. Διαμόρφωσε μια κοινή γνώμη. Ναι, εντάξει, Αλλά δεν είναι, δεν είναι καθοριστική πάντα. Mm. Ένα άλλο θέμα εδώ είναι ότι μεγεθύνεται πάντα ο ρόλο των μέσων ενημέρωση ενώ δεν είναι πάντα έτσι. Είναι πιο σύνθετο. Ένα άλλο παράδειγμα: 450.000 ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή. Τι είναι σοφή επιλογή. Ενώ ξέραν ότι έχουν σκοτώσει τον Παύλο Φίσα. Θέλω να πω, το γλύψιμο προ το λαό θέλει προσοχή. Θέλει και ό,τι κάνει ο λαό δεν είναι σοφό. Λοιπόν, θέλει ένα τάκτ. Και δεύτερον, δεν θα, δεν θα κερδίσει από εκεί. Με γλύψιμο. Ναι, δεν είναι. Ούτε ο αυτιά δεν κέρδισε. Κανεί δεν έχει κερδίσει. Ναι. Και οφείλει κάθε ένας, αν χρειαστεί, να κράξει και το λαό για κάποια πράγματα. Ναι. Ναι, γιατί δεν, δεν κάνει πάντα το σύνολο αυτό, το οχυλό το αυτό που λέμε λαό, που μέσα εκεί μπαίνουν όλοι, δεν βγαίνει άκρη. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι λαό, λέμε, για να μπορούμε να συνονοηθούμε. Δεν έχει πάντα σοφέ επιλογέ, κάνει και λάθη. Όλοι λέει, όχι μόνο ο δικό μα. Εδώ βγάλαν, το Johnson Βερτανία, βγάλαν το Johnson τον Τζόνσο στη Βρετανία. βγάλαν τον Τζόνσον πρωθυπουργό. Τον έβλεπε από δήμαρχο. Βγάλαν τον Τραμπ στην Αμερική. Με ναι. αυτό το σύστημα, το, το χαζό σύστημα και το πα, πα, πα, πα, παλαβό σύστημα που έχουν. Θέλω να πω δεν είναι όλοι, όλες οι επιλογές του λαού Φιλτράρονται και κρίνονται Ε, τώρα είναι κρίνονται. και ο λαό λίγο έξω καμιά φορά Ναι, οκ, okay. yeah. να το ρίξει λίγο έξω ε, Και έχουμε το Το Αυτό που θα προλάβει η Βασίλισσα και άλλο Πρωθυπουργό ναι. Αυτό, αυτό, Δεν αυτό είναι ότι έχει περάσει στον τελικό Είναι ότι θα αλλάξει και Πρωθυπουργό Δεν ξέρεις πώς πρωθυπουργούς ακόμη η Βασίλισσα Ελισάβαντ μπορεί να ορκίσει Ναι Δεν το ξέρουμε Σωστό. Υπάρχει μια ρευστότητα. Ναι, καλά, τώρα με τον Τζόνσον. Johnson... Στα 50 χρόνια, 70% τώρα είμαστε, πια δάκρυα, 70 θα 70 χρόνια λέμε. είναι Βασίλισσα. Ναι, αφού γιορτάσαμε το... χθε. Έχει ορκίσει και αν έχει ορκίσει αυτή. Ου. Έχει δει πολέμου, έχει δει κρίσει. Ξανά τώρα και άλλο πόλεμο. Άλλε κρίσει. Και δεν θα, και δε θα πεθάνει ποτέ, να ξέρει. Δεν πρόκειται. Εκεί του τον χαμόν. Ναι, θα συνεχίσει. Α. Γιατί όχι. Έχουμε το Τουρκατζίαν, ξέρουμε όλοι τι έχει γίνει που έβγαλε το τουρκικός οργανισμός εκεί το Τουρκατζίαν κτλ, κτλ και εδώ το χάσανε το θέμα, είναι από το Υπουργείο του Άδων και κάνει εδε; για να βρούμε ποιος Ποιος υπάλληλος φταίει Μας μίλησε, μας είπε ο Άδωνις Γεωργιάρης τι ακριβώς έγινε και τι σημαίνει όλο αυτό Πώ πέρασε το σύμπαν από το Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Πέρασε γιατί η υπάλληλοι που το είδα από την Πολωνία το είδε με τον πρώτο τρόπο, τον τυπικό. Μάλιστα. Δεν το είδε με τον γενικό Μαθαίνω τρόπο. Σα λέω όμω ότι η υπάλληλο έστειλε ένα email σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι όλε. Μην αποφάσα και μα. Και στη όλες, δική μα. Όχι για έγκριση, Το email, έκριση, το email για... λέγεται language check ναι. και γίνεται μόνο και μόνο για να μπορέσει να πει ο υπάλληλο που το παίρνει και που ξέρει τη γλώσσα, αλλά αυτό είναι κάποιο του βρισδιά. Και είπε ο υπάλληλο δεν είναι βρισά. Αυτή είναι η απάντηση. Και αυτό γίνεται δεν. Αυτό το, το email έστειλε τον ε, Αύγουστο του 2021. Σωστά μάλιστα. Αυτό το email στο οποίο εμεί απαντήσαμε ήταν ένα email, προχωρήστε. Αυτή ήταν η ουσία τη απάντηση Όχι, δεν τα προχωρήσετε. Δεν είχαμε δικαίωμα να πούμε ότι προχωρήσετε ότι να μην προχωρήσετε. Αλλά Ήτανε, δεν είναι βρυσιά. Το τουρκετζίαν. Μάλιστα. Ο υπάλληλο είδε αν είναι βρυσιά. Να ορίστε. Λέει, είναι τουρκικό, δεν είναι βρυσιά. Το προχωράω. Βάζω τη φραγίδα, πρωτόκολλο, μπαμπού, πέρασε, πήγε σπίτι του, μια χαρά. Είναι και στο Υπουργείο το συγκεκριμένο. Αν ήταν βρυσιά όμω, δεν θα παίρναγε. Αν αυτό έλεγε. Fucking Agean, sorry. Agean, δεν θα παίρναγε. Θα το κόβαμε εκεί κανονικά. Αλλά το, δεν... το Turk Agean, Τούρκικο Αιγαίο, Τούρκικοι Ακρόποροι. Τα παίρνανε αυτά. αυτά Τούρκικο Παρθενόνα θα πέρναγαν όλα αυτά. Κανονικά. Τούρκικο πέρναγε... Καφέ, έλα τώρα. Τούρκικο Καφέ, ναι, μπράβο. Θα πέρναγαν. Εδώ δεν ήταν βρυσιά, άρα λειτουργήσαν υπηρεσίε. Πολύ ωραίο πω λειτουργεί το δημόσιο σε τέτοιε περιπτώσει. Πώ χάσαμε κάποια στιγμή την τουρκική τουαλέτα. Έτσι, έτσι τη χάσαμε. Ευτυχώ. Ένα υπάλληλο του Υπουργείου τότε. Δεν, πειράζει, δεν πειράζει. Και το πήραν οι Τούρκοι. Και Φαλάλι. τώρα, α πούμε, είναι trademark. Τότε κατουράμε στην τρύπα κάτω, λέμε Τουρκία. αυτό είναι δικό μα. Για την Τούρκη και του Ελλάδα, μην γίνει εδώ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ε, πειράζει. Δεν πειράζει. Τώρα, στα όρθια. Επειδή παιδί, παιδί μου μιλούσαμε για το συγκεκριμένο Υπουργείο και το συγκεκριμένο Υπουργείο, έκανα και το συνειδημό με τον Απόπατο, ξέρω εγώ. Εντάξει, σου παράξενα πράγματα. Πράξενα. Πρέπει να το δει λίγο αυτό. Θα το δω τώρα, θα φορτήσω τι μπαταρίε. Καλό και εδώ μπράβο. Έχεις πολλά να δεις. Θα πάω στην πάλη. Ναι, γιατί επειδή έχει βάλει τα ηλεκτρικά εκεί. Τα ηλεκτρικά. Έχει πάει δύο φορές στο μισοτάξιση. Και για να ελέγξει την πρόοδο των έργων. Ναι. <χει> <γι' αυτό ακριβώς. ΣΓΟ> Τι να κάνει, δεν ξέρει. Είναι ο κατάλληλο Εσύ είσαι πρωθυπουργός... διαχειριστή, δεν ανέβη να δεις, δουλεύει κεραία πάνω στην ταράτσα. Συνέχι, όλη μέρα ε, αυτό. Ανεβάλλω, λέει, και σήμερα δουλεύει κεραία. <χει> okay. Τι γυρνά, λε, όπου από εδώ <χει> <δε, δε>, πιάνει, <χει> α ημιτό. Είναι ο κατάλληλο πρωθυπουργό στον κατάλληλο τόπο. <χει> ναι. Πιο τουρισμό <χει> δεν θα μπορούσε να. Δεν πιάνει βαριά βιομηχανία. Αυτό το δοκιμάζει. Σκέψε να είχαμε αυτοκίνητα. Δεν θα έπρεπε να έχει ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα να το κάνετε drive. Λοιπόν, δεν έχουμε αυτοκίνητα εμεί. Θα το Μιτσοτάκι πρωθυπουργό στη Σουηδία. Με συνεφιά, με σκοτεινιά. Θα προσαρμοζόταν, πιστεύω, αναλόγως Τι να κάνει, του ζώα. Κάθε σε βάζει το χάρτη κάτω, αστυπάλε. Εύβοια. Κρανίδι. Πήγε στο κρανίδι, κάκι το κρανίδι μετά. Όπου πάει γενικώ. Κάκι και το κρανίδι. Κάγι Ούτε offshore δεν μπορούμε <laughs> να έχουμε πια. <laughs> τίποτα, τίποτα. Δεν υπάρχει. Στη Βουλή χτε και ο Κυριάκο Μητσοτάκη και ο Αλέξη Τσίπρα ανέφεραν στου λόγου του, οι λογογράφοι δηλαδή, και τα είπαν αυτή. Ε, το, τον Orwell Μα. τον πολύ γνωστό συγγραφέα έχουμε αφήσει και τον Κίπλινγκ τώρα ναι ναι ναι, τα Παλιά τελειώσαμε αυτά τώρα, mm. χτες έπαιξε πολύ Orwell τόσο που, που ε, έκλεισε η, η ομιλία χτες, η συνεδρίαση Α, με, τέχνη. με μια ιδιαίτερη παρέμβαση για τον Orwell να παρουσιάζεστε ως φιλεργατικός ως ε, ένας πρωθυπουργό με κοινωνικό πρόσωπο μου το στο μυαλό Τα σαρκαστικά λόγια του Τζορτζ Όρουελ Από το 1984 Είχε πει Ο πόλεμος είναι ειρήνη Η ελευθερία αποτελεί σκλαβιά Η άγνοια είναι δύναμη Ενδιαφέρουσα επίσης και η αναφορά σας Στον Όρουελ Αλλά θέλω να σας θυμίσω Ότι έγραψε πολλά βιβλία Δύο είναι τα πιο σημαντικά του Το 1984 έγραψε όμως και τη φάρμα των ζώων Που για όσου δεν γνωρίζουν Αποτέλεσε ένα μνημείο καταδίκη. του αριστερόστροφου απολυταρχισμού. Άλλαξε απόψεις ο Ορουέλ κατά τη διάρκεια της ζωής του. Δεν νομίζω ότι είναι ο συγγραφέας τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείτε συχνά όταν θέλετε να κάνετε τέτοιες αντιπαραβολές. Κύριε Μητσοτάκη για να φρεσκάρω τις γνώσεις και τη μνήμη των λογογράφων σας σε σχέση με τον Τζόρτ Σορουέλ. Να υπενθυμίσω στον λογογράφο σας γιατί φαντάζομαι ότι σας είπε να το πείτε ότι τέλο. προς το τέλος της ζωής του είχε πει το εξή. Κάθε γραμμή των σοβαρών μου έργων όλων αυτών που έχω γράψει από το 1936 έχει γραφτεί άμεσα ή έμεσα ενάντια στον απολυταρχισμό και υπέρ του δημοκρατικού σοσιαλισμού όπως τον καταλαβαίνω. <πλη> Αυτό είχε πει ο Τζορτζ Όρουελ. Να πω μόνο μια κουβέντα για τον Όρουελ. γιατί πολύ Όργουελ έπεσε σήμερα εδώ μέσα και από τους δυο σας κύριε Τσίπρα και κύριε Μητσοτάκη δεν μας είπατε όμως όλη την ιστορική αλήθεια και οι δυο σας όπως πάντα για παράδειγμα δεν μας είπατε ότι ο κύριος Όργουελ υπήρξε καταδότης των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών το 1949 κατέδωσε τον Τζάρλι Τσάπλιν τον Μπερνασό και 38 άλλους επιφανείς διάσημους επιστήμονες και διανοούμενους με χαρακτηρισμούς όπως κρυπτοκομμουνιστές, πράκτορες της Μόσχας και άλλα σχετικά. Δηλαδή μεγάλος ρουφιάνος της αντίδρασης ο τύπος εκτός των άλλων. Έτσι λοιπόν έκλεισε όλο αυτό με τον Orwell Ο κουτσούμπας κεντάει τελευταία Κεντάει και, δεν ξέρω τι γίνεται τι, Σε μια καιντάει. ομιλία μόνο πιτόκυρο. Έχει, το πιτόκυρο Έχει βγάλει το πιτόκυρο Έχει βγάλει το Ρουφιάνι Αυτό θα το χρησιμοποιούμε βέβαια τώρα Ο, ο, ο Ρουφιάνος της αντίδρασης του Orwell ναι, ναι. Δεν τον είχε πει και κανείς Και λίγα είπε γιατί ο Orwell ήταν πολύ καλό παιδί Έγραφε λίστες δεν πήγαινε και τα άλλη προφορικά Έδεινε χαρτιά Να υπάρχουν. Υπάρχουν. Και έγραφε δίπλα έ Χαρακτηρισμού. Αυτό που τάξε ρόλο ο Όργουελ. Αν είσαι Ρουφιάνο, άμα είσαι ο και αισθάνεσαι την ανάγκη να τα κάνει όλα αυτά, επειδή τον χρησιμοποιούσαν πολύ καμάριοι άλλοι δύο, και ο Τσίπρα και ο Μητσοτάκη. Και... Τα <laughs> άκουγα και εγώ χτε και λέω εντάξει, με τον Όργουελ έχουν φαγωθεί. Δεν θα ξανααναφερθεί ποτέ ο στην εθίδα. αυτό. Νομίζω τώρα κόπτεται. Για να μην έτσι κι αλλιώ δεν είναι και κοντραϊδέ. Όχι, δεν Ο Τσίπρα το θέμα. Ο Τσίπρα, Εντάξει, πήρε, βρήκε ένα απόσπασμα ότι έκανε μετάνιο στο τέλος της ζωής του mm. και το γύρισε και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, εντάξει, okay. Επειδή λοιπόν το ζητήσατε, ε, να το ξανακούσουμε, γιατί χτες στη Βουλή δεν είχαμε μόνο όργολ, είχαμε κι άλλα. Από τη σου και δεν το παραδέχεσαι. και φαίνεσαι. όποιο λέει ψέματα. Πεύθυμε στα και Κι όποιο λέει αλήθεια. Του θεού, βοηθά. Και Τσίπρα, σκασίλα Μητσοτάκη. Σκασίλα που μικρή και δεκατοκύκη, κύριε Τσίπρα, στο χωράει, στο δικό σου κολυπάει. κύριε Ό, Αυτά λοιπόν με το Σκασίλα μου έχουμε και τα μπλουζάκια. Ποια μπλουζάκια? Αυτά τα κουνούμαλα Εμεί. Ακόμα Διατίθενται ακόμα Τα βγάζουμε και αμάνικα Κάνει ζέστα όχι, τώρα δεν όχι, είναι, όχι, δεν είναι τώρα, Κόψτε το κόψτε το Αν κάποιοι θέλετε να κυκλοφορείτε με αυτά που γράφουν κουνούμαλο μπροστά να. Μαύρα με σχέδιο εκεί Και πίσω ελληνοφρένια Ναι με μικρό. μικρή. μικρή ε, Στο site Κοστίζει 15 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ Μια υπενθύμηση ακόμη τελευταία Για του τελευταίου, όσοι θέλουν να πάνε παραλία με αυτό, ρε παιδί. Μπορεί να θέλει κάποιο να πάει παραλία με αυτό. Βγαίνει μόνο μαύρο. Ναι. Όποιο θέλει να πάει παραλίγα και να ρουφήξει όλο τον ήλιο πάνω του. <σφυ> με αυτό που είναι μια ωραία ιδέα. <σφυ> να πάει με αυτό. Δεν το βγάλουμε σε λευκό. Ναι, σωστό. να το βγάλουμε σε Στο site τη Ελληνοφρένια βρίσκεται και ένα μπάνερ και ψωνίζεται. Ρούχα. Και σα δίνουμε και σα νοικοκυρεύουμε και σα. Όσο μιλάμε εμεί, εσεί παραγγέλνετε το δικό σα το κουνούμαλο πλουζάκι. Φίλε μου. Αδονή. Μέζι με μυρατάκι. Μα ήρθε ένα, ένα μήκο <laughs> Το έκανα λίγο. Το Όλο, το φέρα. Όλα μαζί Λάγκε <laughs> μπράβουν. Εντάξει. Φέρνει εντάξει. λίγο. Εντάξει. Απέχει πολύ. Ναι. Κλείνουμε με, τη, με το γιορτινό πνεύμα που έχουμε από την αρχή τη εκπομπή και πάντα πατώντα στην επέτειο ε, Στην επέτειο των, των τριών, τριών χρόνων τη Νέα Δημοκρατία. Με αυτό σα αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σα. Σα ευχαριστώ από την καρδιά μου. Και από αύριο ο ουρανό. Θα είναι πιο γαλανός. Τι να μας κάνει ο Μετσοτάκης, να μας δώσει αυτός. Κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή. Υπομονή. Υπομονή. Λίγη υπομονή. υπομονή, υπομονή. Θα είναι πιο γαλανός. Λίγη υπομονή. υπομονή. Και τώρα θα ήρθαν δύο άτομα, 1.150 ευρώ. Έκανε η κοπέλα που να δίνει 50-50 ευρώ. Αλλά δεν θα αντέξουμε, άλλο θα πετάνουμε. Στα τσακίδια. Στα θρηστικά, αέριο και δε δεν βγαίνει ούτε ο μηνιό μισθό. Δεν μα νοιάζει. Προσπαθώ, Ιαρμή. Προσπαθώ. Γονατίσαμε. Δεν έχω καμία μα καμία ελπίδα για τίποτα από του κυβερνώντε. Περιμένουμε ανάπτυξη. Περιμένουμε, αλλά δεν θα τη δούμε. Μονή. Υπομονή Υπομονή Κάντι Λίγη υπομονή Και ο ουρανός Λίγη υπομονή Να λέει μονιά αντίζει στη Θα είναι πιο γαλανός πάει ο κύριος Μητσοτάκης αρκεί με λίγη υπομονή